Στίχη 16-40. Φυλάξει του Παύλου και του Σίλα και απελευθέρωση αυτών. 16. Όταν δε ημίση πηγαίναμενε στον τόπο τη Προσευχή, συνέβη να μα συναντήσει μια νεαρά δούλη που είχε μαντικόν πνεύμα και παρήχε πολλά κέρδη στου κυρίου τη, προλέγουσα επιπληρωμή και φανερώνουσα με τα σμαντεία τη άγνωστα. 17. Αυτή ακολούθησε κατά πόδα των Παύλων και των Σίλα και φώναζε λέγουσα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, οι οποίοι μας γνωστοποιούν δρόμων και μέσων ασφαλέζια του οποίου θα σωθείτε. 18. Τούτο δε έκαναν επί ημέρας, όχι βέβαια με αγαθών σκοπών, αλλά πέβλεπε το ματικόν πνεύμα εις το να ελκύσει πέρα αυτού την απεριόριστον εμπιστοσύνη του λαού και να εκμεταλλευτεί εν τέλει ταύτην και πανούργο. «Αγανακτήσασαν δε ο Παύλος και στρέψασο πίσω προς την ακολουθούσαν αυτών δούλην», είπε προς το πνεύμα. «Σε διατάσω, επικαλούμενος το όνομα του Ιησού Χριστού, να εξέλθεις από αυτήν». Και πράγματι εξήλθε το πονηρό πνεύμα κατά την αυτήν στιγμή. 19. Αλλά όταν είδαν οι κυριοί της ότι έφυγε μετά του δαίμονος και οι ελπίσεις επικερδούς εργασίας και επιχειρήσε όστον, Συνέλαβαν τον Παύλον και τον Σίλαν και τους έστεραν στην την αγοράν για να τους παρουσιάσουν εις τους άρχοντας. 20. Και αφού τους οδήγησαν εις τους στρατηγούς, είπων, «Αυτοί οι άνθρωποι που είναι ταραξίοι ουδέοι προκαλούν ταραχίνι στην πόλη μας». 21. «Και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα τα οποία δεν είναι επιτετραμένον εις εμάς που θα Ρωμαίοι να τα παραδεχόμεθα πολύ δε περισσότερον ούτε να τα τηρώμεν και να τα 22. Και μαζεύτη μαζί ο όχλος εναντίον των. Και οι στρατηγοί τότε εξέσχισαν τα ενδύματα των δύο αποστόλων και διέταξαν γυμνούς πλέον καθώ ήσαν να τους ραβδίσουν εμπρό εις όλον εκείνο το πλήθο. 23. Και αφού τους έδωκαν πολλά κτυπήματα, τους έριψαν στην φυλακή παραγγείλαντες εις τον δεσμοφύλακα να του φρουρεί ασφαλώς ώστε να μην τραπετεύσουν. 24. Αυτός δε, εφόσον είχε λάβει τέτοια παραγγελία, του έβαλλεν στο βαθύτερο διαμέρισμα τη φυλακή και έδεσε σφιχτά τα πόδια των ιστοτιμωρητικών όργανων που το ξύλων, ώστε να μην μπορούν πλέον οι Απόστολοι ουδεπελάχιστο να μετακινηθούν. 25. Κατά το μεσονύχτιον δε ο Παύλος και ο Σίλα, ω να μην του είχε συμβεί τίποτε και να μην αισθάνονται κανένα πόνον, έψαλον ύμνο προ τον Θεό. Του σηκώνουν δε οι φυλακισμένοι. 26. Και έξαφνα έγινε μεγάλο σεισμό. Ωστε σαλέφθησαν τα θεμέλια τη φυλακή. Και ίνιξαν κατά τη στιγμήν αυτήν όλη θύρε και όλων των φυλακισμένων εαλήσει με τι οποίε είχαν δεθεί ούτε λύθησαν. 27. Όταν δε το μεταξύ ξύπνησε ο δεσμοφύλαξη και είδε ανοιχτά στα στήρα τη φυλακή, ετράβηξε τη μάχερά του και ήτο έτοιμο να αυτοκτονήσει επειδή ότι είχαν δραπετεύσει οι φυλακισμένοι και συνεπώ θα το ει η ποινή του θανάτου. Εκ λοιπόν θεώρησε προτιμότερο να αυτοκτονήσει παρά να θανατωθεί με το στίγμα της καταδίκης. 28. Αλλοπαύλος εφώναξε με μεγάλη φωνή και είπε «Μην κάμεις τίποτε κακόνι στον εαυτό σου. Δεν πρόκειται να σου ζητηθούν ευθύνε και να τιμωρηθείς διότι όλοι είμαι θα εδώ». 29. Κατόπιθε τούτου ο δεσμοφύλαξ αφού εζήτησε φώτα επίδησε μέσα στην φυλακή και αντιληφθεί στο θαύμα Σκεφτεί δε ότι είχε κακομεταχειριστεί τους δούλου αυτού του Θεού, κατελήφθη από τρόμων και εις τους πόδας του Παύλου και του Σίλα, 30, και αφού τους έβγαλε έξω στην αυλή τη φυλακή, του είπε, Κύριε, τι πρέπει να κάνω, για να επιτύχω κι εγώ την σωτηρία την οποία κηρύτεται, 31. Αυτή δε είπων Πίστεψε στον Ιησούν Χριστών ω μόνον λιτρωτή και ω υπέρτα των Κύριων και θα σωθεί κι εσύ κι όλη η σου. 32. Και ανέπτυξαν ει αυτόν και ει όλου όσοι ήσαν στην οικία του τα στεμελιώδη αληθία τη διδασκαλία του κυρίου. 33. Και αφού του επήρε μαζί του κατά την ώρα της νυχτό, του έλουσαν από τα αίματα που είχαν τρέξει από τα τραύματα των ραβδισμών, και αμέσω ευαπτίστηκε αυτό και όλοι οι δικοί του. 34. Και αφού του ανέβασαν στο σπίτι του, ετοίμασε τράπεζαν και δοκίμασε μεγάλη χαρά μαζί με όλη την οικογένειά του. «Ετία δε τη χαρά του αυτή, ή το επειδή είχε πιστεύσει στον Θεό. 35 Αφού δεξημέρωσαι, δε απέστειλαν οι στρατηγοί του υπασπιστάστων και ραβδούχου ει τον δεσμοφύλακα και είπαν: Απόλυσε από την φυλακή του ανθρώπου εκείνου. 36 Ανήκειλε δε ο δεσμοφύλακα τους λόγου τούτους προ τον Παύλο και του είπαν: Ότι απέστειλαν οι στρατηγοί ανθρώπου και διέταξαν να αφαιθείτε ελεύθεροι. Τώρα λοιπόν εξέλθετε από την φυλακή και πηγαίνετε. Α είναι δε μαζί σας ειρήνη». 37. Ο Παύλος όμως είπε για του δεσμοφύλακος προς τους ραβδούχους. «Αφού μας έδιραν η στρατηγοί σα δημοσία, χωρίς να μας περάσουν από δίκην, ανθρώπους οι οποίοι είμαθα Ρωμαίοι πολίτε, μας έριψαν στην φυλακήν. Και τώρα μας βγάζουν από τη φυλακήν λαθρέως. Όχι βέβαια, δεν θα βγούμε διόλου απ' εδώ. Αλλά έρθουν αυτοπροσώπους οι ίδιοι και μας βγάλουν αυτοί. 38. Ανήκυλαν δε οι ραβδούχοι του λόγου τούτου ει του στρατηγού, και εφοβήθησαν οι στρατηγοί όταν ήκουσαν ότι ο Παύλο και ο Σίλα ήσαν Ρωμαίοι. Εφοβήθησαν δε διότι επιβάλλοντο βαρύταται ποινέ ει πάντα ο οποίο θα κακομεταχειρίζει τον Ρωμαίον πολίτη. 39. Και αφού ήλθαν εκεί οι στρατηγοί, του παρεκάλεσαν να βγουν από την φυλακή, και αφού του έβγαλαν, του παρεκάλλουν να χωρίσουν από την πόλη. 40. Όταν δε οι δύο Απόστολοι εξήλθαν από την φυλακή, εμβήκαν στην οικία της Λυδίας και αφού είδον τους αδελφούς, τους προέτρεψαν να μένουν σταθεροί στο Ευαγγέλιο και ανεχώρησαν.